Στοίχοι 24 27. Ο Φίλιξ συζητεί με τον Παύλον φυλακισμένον επειδή 24. Ύστερον δε από μερικά ημέρας ήλθενε στο πρετόριον ο Φίλιξ μαζί με την Δρούσιλαν, τη γυναίκα του, η οποία η Ιουδαία, και έστειλε και κάλεσε τον Παύλον και τον ήκουσε να ομιλεί περί της πίστης εις τον Ιησούν Χριστόν. 25. Όταν δεούτο ομίλη περί δικαιοσύνη και περί και περί της η οποία μέλη να γίνει, κατελήφθη υποφόβο ο Φίλιξ, διότι και πάντα νόμων δικαιοσύνη είχε παραβιάσει και την Δρούσηλαν είχε αναρπάσει από τον πρώτον σύζυγον αυτή. Έννεκα δε του φόβου τούτου, απήντησε προ τον Παύλον. Προ το παρόν πήγαινε, όταν δεν λάβω πάλι την ευκαιρία, θα στείλω να σε καλέσω. 26. Συγχρόνω δε και ήλπιζε ο Φίλιξ ότι θα δοθούν υπό του Παύλου χρήματα ει αυτόν για να τον απολύσει, γι' αυτό και τον προσεκάλυψε Χινάκη για να συνομιλεί μεταυτού. 27. Όταν δεν συνεπληρώθη διαιτία, έσταλλε διάδοχο του Φίλικο ο Πόρκιο Φίστο. Επειδή δε ήθελε ο Φίλιξ να υποχρεώσει του Ιουδαίου και να εξασφαλίσει υπέρ αυτού την ευγνωμοσύνη των, αφήκε τον Παύλο φυλακισμένων.